Ότι τι χρειαζότανε. Ποια από τα δύο. Η βουλή. Α, νομίζει οι εκλογέ. Οι εκλογέ χρειάζονται. Τίποτα. Α, Α, Όπω και, και η Βουλή. Όπω και οι Βουλή. Ότι δεν θα ψηφιζόταν θα ψηφιστούν το καλοκαίρια από θερεινά τμήματα. Ίσα ίσα θα θα ψηφιζόν, ψηφιζόν, σε... με τι απειλέ τι ανάλογε. Τώρα φορέ απειλέ, μην γουράζει και προθυγώ. Όχι, πιο εύκολα τώρα γιατί θα βάλει τους δικούς του δικού του δείξου. Πώ θα γεμίσει τι παρασχευέ του τώρα, μπορεί να μου πει. Ότι. Ότι πήγαινε κάθε παρασκευή στην ώρα του Προθυπουργού και τάλε. Δεν έχει πάει ποτέ. Άδειε. Απότέ. Ένα θεσμό. Δημοκρατικό που ήταν η ώρα του πρωθυπουργού δεν Δημοκρατικός έχει πάει. Δημοκρατικό, Σαμαρά. Παράλογο. Γι' αυτό <laughs> δεν έχει πάει ο Σαμαρά. Δηλαδή, τι δουλειά έχω εγώ να πάω να με ρωτήσουν. Mm. Ακόμη και ο ίδιο ο Γιώργο στην αρχή πήγε. Ο Σαμαρά δεν έχει πάει. Έ, δεν Δεν άδειασε. Κάνει. Έσωζε τη χώρα. Εντάξει. Ήταν Εντάξει. και δουλειά μεγάλη. Λογικό. Μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το τραγούδι που. Ακούσαμε. Oh. Κατά το εκπλάγηκα του δωράκι. Καλέ! Είναι του Ισηχθούμε. Ναι, ναι. Ισηχθέω, Ισηχθώ. Μπράβο, αυτό ναι, ναι. είναι. Τη Δευτέρα Συζυγία. Α, νομίζω παρουσία. Αν το πιέω, πιέω. Α, όχι παρουσία. Συζυγίες ήταν. Οι συζυγίες υπήρχαν, οι παρουσίες όχι. Μάλιστα. Και πολύ περισσότερο η Δευτέρα. Θε και το δηλαδή. ρήμα. Και το, το ρήμα. τραγούδι. Τι λέγαμε <laughs> <laughs> το, τραγούδι. το τραγούδι έχει γραφτεί, είναι ένα σατυρικό του Γιώργου Μαρίνου για τη Χούντα 6774. Mm. Με μια ελαφρά τροποποίηση λίγο έτσι του στίχου, μπορεί να ισχύει και σήμερα. Μέσα ενημέρωσης Ένα μυστρή και μία πλάκα και αφού ξορκίσετε το Μάρξ Αντικομμουνιστής ασφαλώς και είμαι Δεν συζητήται αυτό Από μικρό παιδί έτσι γεννήθηκα έτσι μεγάλωσα, έτσι Θα πεθάνω Θεμελιώνεται ατάκα διαλέγετε ένα πτηνό Ή δυνατόν με δύο κεφάλια Το δράκο Το στείνεται στον ήμιτο Με τα φτερά της σαν a hanef, a hanef, a bulisz, a to, Ναι, και τώρα. Και τότε, και τώρα, και αύριο, και μεθαύριο. Νομίζω και το Ελλάσσα Λινού Χριστιανών ισχύει. Και αυτό ισχύει. Και ένα και... πουλί με δύο κεφάλια. Και με πια. Α, δύο Και κυβέρνηση και καλά εκεί το πα. Εντάξει, η το κυβέρνηση. Είναι... Ε, <laughs> είναι και δύσκολο. Ναι. Με την κυβέρνηση. Δημούτσουνη. <laughs> και... Την <laughs> κυβέρνηση <laughs> Δημούτσουνη. <laughs> Κατά το χιά. Κατά το κυβέρνηση. Κατά του κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ χτε δεν ήμασταν διότι είχε μια στάση εργασία η ΕΣΕΑ και κάθε Πέμπτη, επειδή είμαστε παρέα, είπαμε να βρεθούμε και σήμερα. Συνεχίζοντας κανονικά. Αυτή η στάση εργασία ήταν κάθε Τετάρτη. Δεν ξέρω, ρέェ, συμβόλεψε λίγο. Η και χθε. <laughs> κάτι δουλίτσε, Ναι. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Κάτι συνδικαλιστικέ υποχρεώσει και όλα υπόλοιπα. εκεί να ψηφίσουν Όλα αυτά μαζί. <laughs> χθε στη Βουλή έγιναν αυτά που έγιναν, τα, τα είδαμε, τα ακούσαμε. Και ε, καιρό είχαμε να του δούμε αυτού. Ναι, δεν τους μας καλύψε. Όχι, δεν μα καλύψει. μια αλήθεια καθόλου, δεν σου λείπει αυτό. Το βλέπεις βέβαια όταν πέσει πάνω. Ακούσαμε με ενδιαφέρουν διάφορα πράγματα που είπαν Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα, αλλά... Δεν yeah. έχει σημασία το θέμα αν, αν ισχύουν. Ότι... Βεβαίω τα λέει ο Μιχαλολιάκος, ο Παπάς, ο Λαγός ήταν ο τρίτος, ναι. Κυρίως ο Παπάς και ο Μιχαλολιάκος είπανε για διάφορους υπουργούς ε, της Ν.Δ., της κυβέρνησης, γραφεία τύπου κτλ. Το Μουρούτι. Το θέμα Μα δεν το είναι, μουρούτι. Ότι... είναι το θέμα. Μπορεί να, να είναι όλα ψέματα ή να είναι τα μισά ψέματα ή τα μισά αλήθεια. Ότι του έχουμε ικανού του άλλου να τα έχουν κάνει όλα αυτά. Εννοείται. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν, ότι όλα, όλα μοιάζουν κάποιους... είναι αλήθεια. Δεν είναι θέμα. Ναι, ναι, ναι. Α, έξι το κάνω τον τι. Μουρούτη, έξι κάνω τον Άδονη να το έχει πει αυτό. Έξι κάνω το Μημαράκι να λέει Χριστάρα, Έλα εδώ και εγώ στα νιάτα μου τα ίδια έλεγα. Ναι. Γιατί βλέποντα το Μημαράκι, λε και τώρα αυτά σκέφτεται. Δεν τα λέει. Είναι και πρόεδρο τη Βούλη. Τα μέσα του, φύγει την αντοτέρφυγη, τα βγάζει που και που. νέα δημοκρατία. Ο τα βγάζει που και αλλά κρατιέται γενικώς. Η νέα δημοκρατία του Σαμαρά είναι αυτό το πράγμα. Μια ένα η προσπάθεια να δείξουν ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πιστεύουν. Είναι σοβαρή όμως. Ναι, Χρυσίευγη. το δεν νομίζω να υπάρχει καν... Α, Χρυσίευγη. <laughs> Να υπάρχει κανεί που να μην το. Ο Μουρούτη βέβαια διέψευσε, να το πούμε αυτό. Στο Twitter Άδωνης. βέβαια, στα Facebook Ποιο και Άδωνης σε αυτά. Άδωνης και ο Άδωνη, Σε ποια ότι... ηλικία θέλει ο Γιώργο να είναι χρυσαβγητή, όχι, Τι... όχι. Δεν... δεν όρισε. Δεν όρισε. Δεν, ο... είπε ότι δεν, είπε, να... δεν είχα πει ηλικία. Μ, δεν είπε αυτό. Δεν είπε, είπε ότι δεν, δεν μιλάει, Ρεπέ, δεν μιλάνε. Ναι. Βέβαια οι άλλοι δώσαν λεπτομέρειε. Βέβαια ο Άδωνη το λέει αυτό. ο Μιχαρολιάκου το λέει αυτό. Βέβαια ο Άδωνη το λέει αυτό. Για την άλλη κατηγορία. Πέρα από το αν έχουν υποθεί στην τουαλέτα ή εκτό τι έγινε και αν είπαν για τα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο με το μουρούτι και του υπόλοιπου, είναι στην πολιτική σκηνή. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία ήθελε με διάφορου τρόπου να πάρει ε, κομμάτι από εκεί. Πρώτον. Δεύτερον, και χρησιμοποίησε και τι μεθόδου, μπορεί και τώρα ακόμη, διαλύοντα κόμματα, όλα αυτά που κάνουν. Δεύτερον, ότι και ανθρώπου να μην πάρει, έχει πάρει τι ιδέε του. Και αυτό είναι χειρότερο. Ναι. Και τι εφαρμόζει. Βαθιάριζωμένε βέβαια. Βαθιάριζό. Όχι, ότι η κουράστηκαν, ούτε ότι ήταν κόντρα η δε τη χρυσή αυγή σε πολλά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και του ισπαρέσα, γιατί εκεί κυρίω σπαλιά νέα δημοκρατία δεν είχε σχέση με όλα αυτά. Έπιασαν τόπο αυτά τα χρόνια που κοιτάζει τα βάνε ομάδα και του θείου. Πολύ. Ε? Πολύ. Τι χρώμα ήταν. Το, το δουλειά. Πάρα πολύ. Τι χρώμα, τι χρώμα μαύρο ήταν. Μαύρο πρέπει μαύρο. να ήταν γιατί του. Μαύρο και αγγελωτό. Συχώρησα μακριά γιατί αγλωνε. Το δεν ταβάνι. Αγλώνει ταβάνια. Αμα το σχήμα του είναι τέτοιο. Αν το σχήμα του είναι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, έχω σπορέ ειδήσει. Τέσσερι μου ωραίε ειδήσει. Μια που τα έφερε η μοίρα ε, Σε σχέση με την ανάπτυξη. Ανάπτυξη, και ανάπτυξη. Για τον τουρισμό. Δεν το λε καλά. την ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Δεν μπορεί να το λέει τρει φορέ. Oh. Και... Oh. Το λε εσύ που πήγε και στην πλάκα προχθέ με του. Λοιπόν, για με να μάζεσαι. προσληφθούν σε ξενοδοχεία τη Ρόδου εργαζόμενοι, υπογράφουν ένα χαρτί. Το οποίο μεταξύ άλλων λέει. Ο εργαζόμενο δηλώνει ότι ανέγνωσε όλου του όρου, γύρευε, τι παρούσει, όχι και του διαβάζει, Α. στους οποίου συμφωνεί και αποδέχεται και δηλώνει ότι δεν είναι μέλο κάποιου εργατικού σωματίου. Σωστό. Σωστό, πρώτον δεύτερον. Αυτά τα καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι του ομίλου Αλτεμάρ. Στη mm. ρόδο. Είναι διάφορα ξενοδοχεία. Ε, αρνείται ο όμιλο όπω λένε οι εργαζόμενοι να δώσει δουλειά σε παλιού εργαζόμενου που απασχολήθηκαν στην περισχνή περίοδο και τώρα έχουν δικαίωμα. Μέσω του σωματίζουν να κάνουν έτηση για επαναπρόσωση. Όχι και δικαίωμα. Αυτό ακριβώ. Ελά, κομμένε οι λέξει Λέμε ότι ψηλομοιώθηκε λίγο η ενεργία και θα μειωθεί. Κάπω έτσι θα μειωθεί. Ε, μετά, όπω καταγγέλνουν επίση, η εντατικοποίηση τη εργασία στα ξενοδοχεία έχει ανέβει κατακόρυφα. Σιγά τώρα. <laughs> τεμπέλητε στο <laughs> επίπεδο. Πα εκεί για να δουλέψει. 20 εκατομμύρια θα έρθουν. Να σε θέλουν δίπλα του. Καλά πάνε αλλά ναι. Δεν έχει είναι... Πολύ... να πάει, αυτά θα ίσχυαν. Και mm. κανένα να μην πήγαινε, αυτά θα ίσχυαν. Ε, τα λοιπά, τα λοιπά. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να μην βγαίνει η δουλειά και πολλοί ξενοδοχοί πάλι να δουλεύουν για περισσότερε ώρε με σοβαρό συνέπειε στην υγεία του και συχνά εργατικά ατυχήματα. Και που, φαντάζομαι υπερορίε, Εκεί πανικός Λοιπόν, ε, στον συγκεκριμένο όμιλο, όπω λένε οι εργαζόμενοι, που δεν είναι ο μόνο όμιλο που κάνει τέτοιοι, γιατί το, άμα το κάνει ένα, το παίρνουν όλοι σκηνή κορδόνι και λόγω τη ανάγκη, τη ανάπτυξη, και εγώ σου δίνω δουλειά, 1,5 εκατομμύριο είναι ξεκίνησε Στα μέσα ενημέρωση, στι εταιρικέ συμβάσει. Αυτέ τι κοινοτομίε πήραν όλοι μετά. Στο όμιλο λοιπόν αυτών κάτω στη Ρόδο, η πληρωμή των δεδουλευμένων σχεδόν πάντα γίνεται με καθυστέρηση. Ενώ και στην Ατομική Σύμβαση που υπογράφει υπάρχει όρο ότι ο μισθό θα καταβάλλεται μέχρι το τέλο του επόμενου μήνα. Δεν γιατί... λένε που θα καταβάλλεται. Σωστό. Επειδή 20 εκατομμύρια μόνο θα έρθουν φέτο. Mm. Δεν θα 100 εκατομμύρια τουρίστε. να πρωτοβγάλει το ξενοδοχείο oh, να δώσει. Oh. Λογικό. Κατάλαβε πώ οι διαφημίσει και οι δηλώσει τη Όλγα του Σαμαρά ότι έρχεται ο το τουρισμό, τι αντίκτυπο πραγματικό έχουν κάτω, Υπογράφουν, θα πληρώνονται ένα, ένα μήνα μετά. Ωραίο το ΕΦΕ Επίση οφείλεται ακόμα το οπίδωμα και η αποζημίωση άδεια. <laughs> από την προηγούμενη χρονιά καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι ανακοίνωση των εργαζομένων που υπάρχει σε πολλά site. Έχει γίνει αναπαραγωγή. Το βρίσκουμε από εδώ, από εκεί. Οποιος θέλει αναλυτικά να μπει να τα... Όλη ρόδο. Ολι... Όχι Ολι... Θέλει, μόνο ρόδο. Και πούμε. σε άλλα ξενοδοχεία. Και άμα γίνεται σε ένα, θα γίνει σε όλα. Και βεβαίω και εκεί δεν υπάρχει ούτε επιθεώρηση εργασία, ούτε συλλογικέ συμβάσει, ούτε νόμος, ούτε τάξ, Διότι είναι έρχονται οι τουρίστε, βουλώστε το και θέλετε. Τέλο να ναι. ναι. Δουλειά. Και δουλειά. Τώρα εδώ μιλάμε για κάτι 300.000. Δεν παραπονιώστε κοσάρια. αν θέλετε δουλειά. Δουλειά. Με αυτού του όρου. Δεν φτάνει που χτυπάμε τον τουρισμό ε, ε, ε, Που δεν κάθονται σπίτι αργόσχολη. Ναι mm. και πάνε και δουλεύουν διπλά σε ώρες Χωρίς να πληρώνεται τον επόμενο μήνα Και δεν πρέπει να είναι μέλος και του σωματείου Γιατί έχουν δικαίωμα Φαντάζουν ότι ήταν και τα σωματεία γερά τι θα γινόταν Γιατί είναι κάτι σωματεία Δεν μπορώ να το φανταστεί Που δεν τα λες ότι είναι Δεν ξέρω τώρα στο συγκεκριμένο κλάδο Αλλά γενικώ τα σωματεία είναι και απαξιωμένα έχουνε... Ε, κατηγορηθεί, λασποθεί τόσα χρόνια αυτέ και αυτά, φταίνε και οι υπόλοιποι όλοι μαζί φαντάζουν να ήταν και γεράς ομάδες Πασόκους γερά ψηφίζαν περισσότεροι στη Γεσσή Πασόκους στη γεσσέα, ας πούμε. Πασόκ, πολλά, πολλά χρόνια ναι. Το ότι η Γεσσέ είναι Πασόκ είναι ένα θέμα αυτό ναι. Δεν υπάρχει Πασόκ στην κοινωνία Υπάρχει στη Γεσσέ Λέει κάτι για τους εργαζόμενους αυτού του τόπου Και έχει βγάλει και κανένα δύο υπουργούς η Γεσσέ Άπειρους. Βέβαια, επειδή είναι η τέτοια, έχουμε και τέτοιες διατάξεις, νομοσχέδια για την προστασία της εργασίας στη χώρα και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, όλα ναι, αυτά πανε αλυσίδα. Προφανώς θα ευχαριστημένοι άνθρωποι για να ψηφίζουν πασόκου στην ΓΕΣΕ. Υποθέτω. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν. Έχουμε ωραία. Να... δημοκρατία. Ε. Ναι. Σε όλου του τομεί. Βάλε το Τι... ένας μπλεύρι. Μπλεύρι. τον πλεύρη. Υπάρχει ένα κουτί. Πατέρα ή γιο. Όχι, πατέρα. Ξέρω. είμαστε εμεί εδώ. Θα βάλουμε τον ακραίο. Να πλύνουμε το στόμα μα. Βάλουμε... Είναι δυνατό να βάλουμε τον ακραίο τον πατέρα που ήταν και φασίστα και δηλώνει φασίστα και υποστηριχτή τη Χούντα τη 4 Αυγούστου. Είναι δυνατό να βάλουμε εμεί τον πατέρα. Όχι, να βάλουμε το σπόρο. Θα βάλουμε το γιο, ο οποίο δεν έχει καμία σχέση και δεν λέει τέτοιε ακρότητε. Πολύ απλά λέει να σκοτώνονται οι μετανάστε στα σύνορα. Το μεταναστευτικό κατανάποψη μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των συνόρων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν ακούλειες. Και για να γίνω κατανοητός εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των συνόρων δεν είναι <Σιναι> Αυτά τα είπε πέρυσι στα Χριστούγεννα, κάπου εκεί στο το Δεκέμβρη, σε μια εκδήλωση που είχε γίνει. Έχει φτάσει στο Τι που ούτε επανακάμπτη τώρα στην, στην Νέα Δημοκρατία, τον έχουν και υποψήφιο και στου Δήμου και σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν, λέει εδώ ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται και να έχουμε και νεκρούς Και ακούς από κάτω του νεοδημοκράτε να, να χειροκροτάνε και να ικανοποιούνται και να χαίρονται και να υπερθεματίζουν στη λέξη νεκρό Που δεν είναι κάτι ευχάριστο. Δηλαδή είναι παιδάκια. Είναι μάνε, έγκυε. Καλά, δεν ευχαριστώ για έχουμε... σένα. Ναι, για... εγώ μιλάω. Για... Εγώ δεν εκφράζω κανένα σύνολο, δεν με ενδιαφέρει αυτό το ναι, σύνολο. Με ανεβασμένο πληθωρισμό. Μου, μου δημιουργεί και απέχθεια. Δημιουργεί προβλήματα. Ναι, αυτά. ναι, αυτό το σύνολο και απέχθεια και μ, μου δημιουργεί πολλά πράγματα. Τα πολλά σύνολα που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, έτσι όπω εξελίσσονται. Όμω, εγώ μιλάω για μένα και λέω ότι αυτοί, είναι κρύπ, αυτοί οι νεκροί που χειροκροτάνευε, οι ηλίθιοι εκεί και ο άλλο, είναι παιδάκια που η χώρα του γίνεται πόλεμο. Και κάποια στιγμή και εσύ έτσι όπω πας και εδώ θα έχει τα ίδια και θα αναγκαστεί να πα σε μια άλλη χώρα, γιατί είναι μαθηματικό αποδεδειγμένο με τι φυλακέ που υποστηρίζει ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Με την ευχή, βέβαια. Δεν χειροκροτά το παιδάκι το νεκρό στη βάρκα που δεν ξέρει να κολυμπήσει, που ποιο ξέρει από ποια Συρία, ποια εμπόλεμη κατάσταση έφυγε για να σωθεί, όπω κι εσύ έφυγε παλιότερα, για να σωθεί, για να βρει δουλειά. Και πήγε επίση αλλού. Με χαρτιά, θα πούνε τώρα το φασιστό κοινό, μέρο του φασιστικού κοινού που έχουμε, εκεί εμεί πήγαμε στη Γερμανία με χαρτιά. Κάποιοι πήγαν στην Γερμανία με χαρτιά. Στην Αμερική στι αρχέ του αιώνα δεν πήγε με χαρτιά. Ήσουν εσύ, ότι είναι εδώ οι Πακιστανοί και οι υπόλοιποι. Κι όμω δούλεψε, η οι οικογένειά σου σε περίμενε εδώ στα χωριά, νοικοκυρέη, ήρθε, πρόκοψε εκεί, πρόκοψε εδώ. Παρόμοια είναι τα θέματα. Και με νεκρού δεν θα λυθεί το μεταναστευτικό. Να το ξέρουν αυτό, να το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν πρόκειται να λυθεί. Δεν λύνονται έτσι αυτά. Υιρέμεις. Είμαι πολύ ήρεμο. Πάρα πολύ Αλλά αυτή φταίνουν. Παιδιά, αυτοί είναι. Σε χτύρα από εδώ. Λέει εδώ ένα. Ρωτή, παιδι μου, καφρίλα. Σοπαί. Ο Θάνο ο πλεύρη είναι, παιδι μου. Ο γιο του Τι κάνω. Ο Θάνο ο Δεν με ο πλεύρη. Το έτσι τη Αλληνή μου. Το τσικό του άδων στο Υπουργείο. Δεν με ο Θάνο. Άμα του ο Θάνο. Η Θάνη. Δεν είναι ο Θάνο, είναι η Θάνη. Τι συμβαίνει, παιδί μου. Στον Γαϊδό. Επειδή είναι Γαϊδό και η συμπάθεια, επειδή είναι ο πατέρα του. Γαϊδό με πατέρα τον πλεύρη. Μόνο που σε κοιτάει ο πλεύρη ο άλλο πάντα. Το Θάνος, ο θάνο δεν είναι πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί πουλάνε κιόλα εθνικοφροσύνη. Ναι, δεν είναι. Εκείνο το θέμα. Πουλάνε λίγο για να βγουν. Οι υπόλοιποι που εγκρίνουν, τα, οι χιλιάδε, ο ένα είναι το θέμα. Ο ένα, δύο, πέντε, δέκα. Αυτοί κάνουν και εμπόριο. Είναι η δουλειά του. Κακά την κάνουν. Καθόλου πρωτότυπα. Καλά, παρακύμα. και από κάτω μπορεί να κάνουν και δουλειά. Αυτό είναι το και μεροκάματό του. Ναι, τους. δεν είναι. Εδώ ήταν ενθουσιασμό. Μα άμα είναι το μεροκάματο καλό. Πεντακόσοι που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή δεν είναι μεροκάματο. σα ίσα δεν έχουν μεροκάματο όλοι αυτοί και εγκρίνουν τέτοιου τύπου μεθόδους, νομίζοντας ότι δεν θα τους αγγίξει όλο αυτό το μακελιό που γίνεται το αίμα, ο θρήνος, δεν θα αγγίξει όλους αυτούς. Όταν ανοίγει την πόρτα του τρολοκομείου θα μείνουν αλόβητοι, αυτοί θα κοιτάνε θα αγγίξει όλους τους άλλους. Δεν υπάρχει περίπτωση θα μας αγγίξει όλους σε απόλυτη ηρεμία τα λέω αυτά. Λέει εδώ ο φίλος. λέει, ποιος είναι. δεν υπάρχουν φίλοι Βηρεασμένο από την προηγούμενη. Λέει αυτό εδώ ο Παλιocrat. Ναι, ναι, Η σελίδα στο ίντερνετ τη Χρήση Αυγή είχε πω ότι η τρίορη στάση τη ΕΣΥΑ ήταν βαλτή από τα παπαγαλάκια τη εξουσία τη στιγμή που έπαιζαν οι αγορεύσει των καθαρμάτων. Όλα είναι ένα σχέδιο. Έχει τους του όρου. Ελληνοφρενεί οι φούρνοι άνοιξαν. Η χτεσινή συνέλευση έχει αναγγελθεί κάνα μήνα πριν τώρα. Καθένα σκέφτεται ότι θέλει. Γιατί δεν έπαιξαν οι Χρυσάβγητε εκεί στη Βουλή. Δεν έπαιξε το βράδυ, όλη μέρα, δεν το έχει το κανάλι τη Βουλή. Υπάρχει Έλληνα που δεν έχει μάθει τι είπανε. Μόλις δεν ξέρει, δεν. Σφάντο. προβλήθηκε. Τα είδαμε αυτά και συνειδητοποίησαμε για άλλη μια φορά ότι ο Σαμαρά, εγώ βλέποντα το χτε, συνειδητοποίησα αυτό. Συνειδητοποιήσα. Σκέφτηκα ότι μάλλον ο Σαμαρά δεν θα μείνει στην ιστορία για την εφαρμογή του μνημονίου και την καταστροφή εκατομμυρίων Ελλήνων. Θα μείνει και γι' αυτό. Αλλά νομίζω ο πρώτο λόγο η συμπεριφορά Χρυσή Αυγή. Όλο αυτό το, το πώ μεθοδεύτηκε το δικαστικό και. ακούγοντα και χτε. και τι Περιμένουμε όλοι όντω να δούμε. και για τι κολεγιέ, ναι. Περιμέ... Το άγαρπον του πράγματο και το διπλό του πράγματο. μέχρι τη δολοφονία φύσα και από τη δολοφονία ναι. φύσα και μετά. Και περιμένω να δούμε τη δίκη, όντω, με μεγάλη αγωνία. για να δούμε τι από όλα αυτά θα αποδειχθεί. Κατά τη γνώμη μου, έτσι όπω τα βλέπω, ω παρατηρητή, δεν πολύ πείθομαι. Εκτό αν έχουν οι δικαστέ πολλά στοιχεία τα οποία. Άμα τα βγάλουν κάποια στιγμή εκεί επισήμω, στο δικαστήριο, να τα δούμε. Η θεωρία, και... η θεωρία του ναζισμού είναι εγκληματική έτσι και αλλιώ. Αλλά για να πάει στο δικαστήριο και για να φυλακίσει, πρέπει να υπάρχει ταύτιση απόλυτη του φυλακιζόμενου με την πράξη που έχει συμβεί. Γενικώ τώρα, ότι είναι εγκληματικό ο ναζισμό-φασισμό είναι κάτι παραπάνω από εγκληματικό. Έχει αποδειχθεί πολλέ φορέ στην ιστορία. Θέλουν οι Έλληνε να το ξαναδοκιμάσουμε. Να το ξαναδοκιμάσουμε. Να γουστάρουμε. Όσοι μείνουμε, θα το. Ημείνετε, θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, έχω ένα προβοκατόρικο μήνυμα. Ναι. Ρε Θήμιο, γιατί παραπονιέσαι για τη Ρόδο. Εσύ τι προάλλε δεν έλεγε πού θα βρουν οι επιχειρήσει να δώσουν τον αυξημένο κατώτατο μισθό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έλεγε. Μόνο το αντίθετο. Όχι, αυτό έλεγα. Όχι, περίπου αυτό. Ότι με, με του φόρου που δίνει και έτσι όπω είναι το φορολογικό σύστημα, δεν έχει καμιά επιχείρηση μικρή. Τώρα δεν λέω για το, τα μεγαθύρια τα Παγκόσμια μεγαθύρια και με τα 10 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ε, δεν έχει κάποια μικρή επιχείρηση που έχει πέντε, χρησιμοποιήσει και αυτό το παράδειγμα. Πέντε, έξι, δέκα εργαζόμενου. Τα καλά καθούμεναν. Αν του αυξήσει το βασικό μισθό, να πρέπει να βρει με προκαταβολή φόρου στο 50% που πρέπει να δώσει για την επόμενη χρονιά. Με το τεβένα καλπάζ, με καμία ευελιξία από τι φορολογικέ υπηρεσίε και όλα αυτά. Δεν τάχει. τάχει. Ξέρετε, καμία μικρή να επιχείρηση. Κλείνει μία πίσω την άλλη. Ή δεν πληρώνει όσου δουλεύουν. Δεν, κατάλαβα. δεν έλεγα τι 5-10 μεγάλε. Η Ελλάδα δεν αποτελείται από μεγάλε ούτε επενδύσει ούτε επιχειρήσει. Καλά, ούτε στις μεγάλε θα είσαστε στο κατώτατο. Ένα, άμα υπάρχει νόμο, ε... θα βρουν ένα παράθυρο και θα, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά είναι φτιαγμένο έτσι το... να... όλε οι διατάξει για να γλιτώνουν οι μεγάλε. Όχι οι μικρέ. Τέλο πάντων. Εντάξει, ναι, είναι και άλλο θέμα. Λέω να πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Αφού πούμε ότι εδώ ηλεκτρονικά μπορείτε να μα στέλνετε μηνύματα στη διεύθυνση. Ως ποιο θέλει, mail, στη διεύθυνση τουντιοπαπάκυριαlfm.gr. Αυτά διαβάζουμε. Και από κινητό θα γράψετε θα αφήσετε κενό. Το μήνυμά αποστολή στο 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ο Μάριος Καγγή ρυθμίζει τον ήχο. Και εδώ είμαστε σε λίγο. από ακούμενοι η Μαρία Φαραντούρη Μάλιστα. η μουσική είναι Μίκη Στοδωράκη ακούγεται από τα τούμπαν, έτσι που τους ρυθμούς η στίχη στα ελληνικά είναι οδησέας ελίτης απόδοση απόδοση στα ισπανικά Φρεδερίκο, Γκαρθία Λόρκα mm. σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898 5 Ιουνίου του 1898 Πώ πέθανε Πώ πέθανε. Ε? Πέθανε το 1936. Και ποιοι τον έφαγαν. Και ποιοι τον έφαγαν. Οι φασίστες. Οι, οι Ισπανίοι. έβαλαν άλλου, άλλους οι φασίστες να τον φάνουν. είναι λίγο φλού, mm. αλλά μάλλον ήταν οι φαλαγγίτες του Φράνκο, από ό,τι λένε οι περισσότερες μαρτυρίε, γιατί δεν έχει βρεθεί πτώμα μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Έξω από τη Γρανάδα, στα περίχωρα, εκεί Ανδαλουσία, την οποία τόσο πολύ με το έργο του έχει ζωγραφ Περιγράψει, γιατί το έργο του Λόρκα είναι λεμόνια, κάμπι, ελιέ, τσιγκάνη, βασίστηκε πολύ στην παράδοση ε, Και Έχει... με έντονη αντιφασιστική δράση όμως πάντα Έντονη αντιφασιστική Είχε συνταχθεί και προς το τέλος με το λαϊκό μέτωπο ήταν οι αρχές του Ισπανικού Εμφυλίου και τον πιάσαν στις 18 Αυγούστου 1936 μαζί με κάποιου άλλους, τον πήγαν εκεί κάπου όλα τώρα και τον εκτέλεσαν δεν ξέρουμε ακριβώς Τον σκότωσε ο φασισμό. Όχι τόσο επειδή είχε έντονη αντιφασιστική δράση, γιατί από το έργο του δεν αποδεικνύεται τόσο έντονα κάτι, όσο ότι ήταν άνθρωπο του πνεύματο. Και όπω ξέρουμε και μπορούμε να καταλάβουμε και βλέποντα και τι χτεσινέ εικόνε στη Βουλή, δεν χρειάζονται είναι ούγγανοι. Οξύ... Δεν μπορείς δεν να χρησιμοποιήσει τέχνη. Τέχνη και φασισμό δεν κολλάει, δεν ακούμπησαν ποτέ. Αν η Ελλάδα ήταν σε όλα τη τα χρόνια φασιστική, δεν θα είχε ούτε αρχαιότητα. Ούτε τραγωδίες, ούτε ευρυπίδιες, θα οφοκλή Ούτε θα είχε νεότητα, ούτε σοδοράκι, ούτε, ούτε χατζηδάκι Δεν θα είχε τίποτα απολύτως Επειδή υπήρχε ο φασισμός υπήρχαν και όλοι αυτοί απέναντι Ίσως αυτή είναι και η μια προσφορά του φασισμού Αλλά είναι επώδυνη και ματηρή Δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά Τότε βέβαια στα, στα φοιτητικά δωμάτια και... Στα πανεπιστήμια σε αυτά δεν ήταν φοιτητέ Παπανδρέου και Σαμαρά. Ήταν συμφιτητέ ο Λόρκα Τονταλή. με τον Μπουνιουέλ και τον Νταλλίν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τι σύγκριση. Τι σύγκριση. Τι έχει πάθει. Τότε που τα φοιτητικά. Πώ ξύπνησε το πρωί. Συγκρίνει το Σαμαρά με το ΓΑΠ. Λέω ρε παιδί. Οι αστερίσκοι τη ιστορία. Κάποτε τη ιστορία. Με τα μεγαστήρια του πνεύματο. Μεγάζανε κάτι διαφορετικό. Στην Ισπανία και υπό άλλε συνθήκε, άλλο τρόπο σκέψη. Δεν ήταν τα παιδιά των πλουσίων που πήγαν στην Αμερική σε ένα δωμάτιο και. Με τα ναρκωτικά και με στην. ροκ και ροκ, την αργοσχολία Την έτοιμη ζωή, θα πάω πίσω, έχω ένα λαό να με περιμένει, σαν χάχα και ό,τι του πω θα με εγκρίνει ή εμένα ή εσένα δεν έχει καμία σημασία. Οι άλλοι είχαν πνεύμα, είχαν ανησυχίε. Σφράγισαν, ήρθαν στη ζωή, έζησαν όπω έζησαν, με τι οποίε αντιφάσεις, ο καθένα λογικό είναι, ζωή είναι. Ε, άφησαν έργο πίσω. Έργο, έργο, έργο που θα μείνει για πάντα στου αιώνε. Οι mm. άλλοι θε και ενώ ζουν να του ξεχάσει. Δεν θέλει να του θυμάται κανεί. Και αν ναι. ήταν και ειλικρινεί με του αυτού του, ούτε οι ίδιοι θέλουν. Βέβαια το έργο του θα μείνει. Για και και το ονόν, τον. Τον Σαμαρά Παπανδρέου. Να ναι. το χαίρεσε. Τόσε αυτονίε, εσύ... τόσε άνεργε και αυτά. Α, αυτό θα το, το, έργο το έργο θα έργο. μείνει. Ναι, αυτό είναι το μόνο που θα μείνει. Θα μείνει το έργο. Αυτούς, και με το Σαμαρά η σχέση και η συμπεριφορά στη Χρυσή Αυγή. Και όχι η συμπεριφορά, όλο αυτό που γίνεται με τη Χρυσή Αυγή, το οποίο θα μα το αφήσει παρακαταθήκη, γιατί θα κληθούμε εμεί να το Τι εννοείς αν είμαστε στη χέρια. Να το λουστούμε. Ε, θα το λουστούμε. Από φαίνεται στο λαό το αφήνει. Έτσι όπως τα μεθοδεύσανε. Στο λαό. Είναι πολιτική ανομαλία να είναι αρχηγός κόμματος μέσα. Και βουλευτές. Τι να κάνουμε. Έγιναν οι δολοφονίες. κανεί δεν τι έχει αποδειχθεί ότι είναι μέλη χρυσής αυτά. Αυτοί. Όσοι συμμετείχαν εκεί. Οι υπόλοιποι τώρα επειδή πιστεύουν κάτι... Είναι ένα τεράστιο θέμα. Θέλει πολύ δική μεταχείριση. Καλά, και κι υπάρχει κάποια μπλοκή που δεν την έχω μάθει ακόμα. Αν υπάρχει μπλοκή ναι. και στοιχεία κράδαντα του τύπου σκοτώστε εδώ, ναι. ναι. Αλλά επειδή όμω. Δεν μου φτάνει μόνο η σημαία και ο χαιρετισμό του του παπά, απεχθέ. Το θέμα είναι όχι απεχθέ, είναι και κωμικό. Να τίνεσαι, να ζει και να χαιρετά. Το λιγότερο και το τραγικό βέβαια, γιατί αυτό συνεπάγεται και δράσει συγκεκριμένε και συμπεριφορέ και τρόπο σκέψη και κουλτούρα ναι. πνευματικότητα. Ευγένεια. Πάσχε και μπλεξι κάτι έννοιε. Ναι, Κοντά σε αυτά τα ονόματα. Ε, ακούσαμε τώρα λίγο ναι. Λόρκα εδώ, ο οποίο έχει χιλιοτραγουδιστεί στην Ελλάδα, έχει χιλιομελοποιηθεί. Χιλιομελοποιη... Πολλοί μουσουργοί δικοί μα έχουν κάτι ιδιαίτερο με τον ποιητή. Έχει χιλιοπεχτεί και στο θέατρο. Έχει χιλιοπεχτεί γιατί ματωμένο γάμος, το σπίτι Μπερνάντα Νταάλμπα, όλα αυτά είναι. Λακάρ Μπερνάντ Ντα. Πώ Λακάζα το... δεν περνάνε άλλοι. Ζήσαμε να τα ακούσουμε <laughs> γι' αυτό. Εσύ το έχει ακούσει έτσι στην Ισπανική ή στη Γαλλική. Έτσι τα λέμε. Συνόμαστε Ισπανικά. Το Λακάζα είναι Ισπανικό. Τι είναι. <laughs> Έστω. Έστω. Έστω. Έστω. <laughs> Υποτεθείστο που <laughs> λέγαμε ναι, και κάποτε. Και άλλα πολλά. Ε, θα ακούσουμε και στην πορεία κάποια να βάλουμε ένα λαό που έχουμε. Θέσει να τον ακούσουμε τώρα το λαό. Και πάμε σε διεθνεί ή όχι. Σε ή μάλλον πριν πάμε, πριν πάμε. Μαρία, πριν πάμε στο λαό, βάλε, βάλε το σπιλιότ. Σπιλιοτόπουλο, έτσι τον ονομάζουμε εμεί, κωδική ονομασία Σπιλιώτη. Το ρίσκο. Ο Σπιλιοτόπουλο, ξέρει γιατί, γιατί εδώ από την ασφάλεια του μικροφόνου, λέμε, κάνουμε. Κάποιοι σε αυτή τη ζωή. Αποστόσιο. Είναι στο δρόμο? Όχι. Είναι πέτον... στα ράτσε τη πισήνε? Ναι. Με τα μπουρνούζια? <στονίκομαι> Μπορεί, Α, ναι, ξέρω, δεν ξέρω. Είναι έχω. στα κατάρτια των πλοίων? Δεν έχει βίντεο. Οπότε Φάκ. κάποιοι από όλου εμά εδώ, κάποιοι απ' έξω, παίρνουν ρίσκο στη ζωή. Όπω αυτό που πήρε ο Άρη Σπιλιοτόπουλο και να το ακούσουμε και να το συμμεριστούμε όλοι μαζί. Τι πάρετε, δηλαδή τι χάσατε που παρετιθείτε. Χάσατε με, με, με, Αν είναι να ξαναγυρίσετε πίσω, όπω είπατε, να ξαναγίνετε βουλευτή ή θα αύριο υπουργό, τι, τι ήταν, καταρχή, Ήταν η κοινωνιακό. Καταρχήν, προ το παρόν τη, μην δεν είμαι βουλευτή. Το να παίζει λοιπόν το ρίσκο να είσαι μακριά από τη Βουλή, να αποποίησε προνομίων και όλων των διαδικασιών, ακόμα και τη αποζημίωση. Για ένα χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι τη επόμενε εκλογέ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στι επόμενε εκλογέ, έτσι, για να είμαστε ελικίσει και δεν ξέρω τι αποφάσει να πάρουμε τι επόμενε εκλογέ. Αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι ένα προσωπικό ρίσκο. Κατάλαβε τι είναι προσωπικό ρίσκο στη ζωή. Να μην παίρνει το μισθό του βουλευτή. Και αν δεν ξαναβρεί τη δουλειά αυτήν. Εντάξει, έχουμε ανεργία, όντω. Έχουμε ανεργία. Φαντάζομαι ο ελληνικό λαό θα φροντίσει. Η αγωνία τη Α Α Αθήνα είναι τόσο σοφό που δεν θα αφήσει και τον Άρη χωρί δουλειά. Μπορεί να σπίσει. Αν την αγωνία. Έχει μια αξία. Από τη μεριά του ο αυτό το αντιλαμβάνεται ω ρίσκο. Ναι, τη μεριά του. Τώρα τι ακριβώ. Εννοούμε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι ρίσκο. Είναι ένα άλλο θέμα. Και πόσο αυτά ένα, τα δύο ταιριάζουν. Και, εσύ, και όσο μάλλον το αντιλαμβάνεται σε δημοκρατία όλο αυτό, τι πάει να πει. Σωστό και αυτό. Αλλά βγαίνουν και το λένε. Ε, το θέμα μου με είναι αυτό, όχι τι αντιλαμβάνεται. Δεν λε καλά ναι. που έχουμε και εμείς το παίζουμε. Μπορεί να Δόξα Έχουμε άλλα τρία τραγούδια του, του Λόρκα εδώ. Αυτά θα ήταν και καλύτερα. Και λε για μένα μετά. Συγκρίνει τον Άρη με τον Λόρκα. Βάζει δίπλα τον Άρη και τον Λόρκα. Αντί Άρη θα παίξουμε Λόρκα. Η δική μου σύγκριση είναι καλύτερη νομίζω. Νομίζω... Είναι επειδή είναι και του πολιτισμού άρε και τη ηθική. Μπράβο, είναι μια αισθητική ο Άρε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όπω είπε η αισθητική είναι ηθική, πώ τα λέγει αυτά. Αυτέ οι παλιό κουρτίνε τι Αγίνα γίνανε στο Υπουργείο Παιδεία, Ποιο τι χαίρεται, Ποιο. Ο επόμενο. Βλέπω Μιμήν Τενήσι και Ζαμπούνι ταυτόχρονα κάνουν δηλώσει. Είναι το καλό τη προφή. Αυτή είναι η. Μια... Έλα παιδί μου, κάνε σύνδεση, άλλη. κάνε σύνδεση. Σαμαρά να κάνει με βούλη, βάλε εδώ. Πανελίνια και από κάτω το σούπερ στο Σταρ λέει Πανελίνια συγκίνηση για το χαμένο σκάφο τη Ελένη Με Τι έγινε ο Μάριο. Δεν άντεξα. Σταμάτα με καλά. Κατέστη κάτι. Πιαση τι έχασε σκάφο. Ότι κάνει και χιουμοράκι μελέτη. Όχι, δεν είναι χιουμορ. Το έχουν για σοβαρό Είναι μια συγκίνηση, δεν νομίζω. Συγγνώμη. Και εμεί λέμε εδώ για το Λόρκο. Κάτι μου έχασε και το βρήκα σπασμένο μετά. Το κλέψανε και το βρήκα σπασμένο μετά. καράβι. Σπασμένο καράβι. Να είναι τώρα μακριά. Μπάσει. Μπάσει. Ε, μπάσε ταιριέ που λέει και ο ναι. Να σου πω τι σκάφο ήταν αυτό. Γιατί εμεί δεν το έχουμε ω είδηση. Ο Ρίελ τι κάνει. Το έχουμε, παιδί μου. Α σχολιάσουμε. Να το αν... παίξει το μαγαζίνο. Θες. Θα έχουν την πανελίνια συγκίνηση. Θα την Υποθέτω, θα έχουν. Θα Τοποθετείτε για το σκάφο ο Ζαμπούνης με την Ντενίση. Ότι τι είχε να κάνει η Ντενίση. Να παίξει είναι... επιτυχημένα ένα έργο. Α... έργο. Όχι. <laughs> <laughs> <laughs> Αυτή είναι ωραία Ελλάδα. Τι έβαλε το, το σπασμένο καράβι τη Μενεγάκη να το φτιάξουμε αύριο. Δεν το αντέχω. Κλεί Να συγκινηθούμε <laughs> λίγο όλοι μαζί Ας πάρουμε μέρος στο δράμα Φουσκωτό <laughs> Φουσκωτό Τώρα Λένη. βλέπουμε φουσκωτό Τόσα λεφτά να παίρνει φουσκωτό Μιζερ, η κρίση. Δεν ξέρω αν κρίση. παίρνει. Είδε η κρίση. Φαντάζουσα να ήταν και κανονικό. Με φουσκωτό και έχουμε επανελήνια συγκίνηση. Και πώ χάθηκε, δεν το είχε δέσει καλά. Λύθηκε, ξέρω εγώ. Πώ λύνεται. Αντάρτικο, ο αντάρτικο. αντάρτικο το πλοίο και φύλε. Δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Φαντάσουσα να πάθει κάτι το σκάφο Αγγελοπούλου, τι έχει να γίνει. Που δεν είναι φουσκωτό. Ποιο σκάφο Αγγελοπούλου, σκάφος. <laughs> είναι πολύ κατική η θέα. Λίγο που. Μετά το Ρίγκαλ αυτό που είχε έρθει, πώ λεγόταν, το μέσο επόμενο. Ρίγκαλ Πριν σε. Τι γιάνο είναι plastic princess. <laughs> Παγκόσμια συγκίνηση Μα πανελλήνια συγκίνηση Ναι λοιπόν, μπορεί με λέτε το γράφει ε, Δεν έχει σημασία mm. Κάποιος Λέει, είναι εκεί και το σκεφτείτε έτσι Οι σκαφάτι τηλεπαρουσιαστές συμπάσχουν με το δράμα της Ελένης Αυτό είναι το κωμικό <laughs> Ότι κράζουν την Ελένη άλλη σκαφάτι που κλαίγαμε πέρσι που χάσανε Και τους κλέψανε το σκάφο μιχέσο." χέσω <laughs> Αυτή είναι μια Ελλάδα Δεν ξέρω τι έκταση έχει αυτή η Ελλάδα. Να είναι... περνάνε όλοι οι παρουσιάσει των πρωινάδικων. Όλοι και ναι. κάνουν δηλώσει συμπαράσταση στην Ελένη. Τον κοκό τον είδε. Μια και λέμε για πλούσιου και πρίνσε και τέτοια. Τον είδε τον κοκό. Και για και και τον, είδες τον, κοκό στο... τον είδα και Ρίκ. τον είδα λίγο. Δεν είχε μάθει προφανώ ότι οι αδερφοί του μένει και αυτή χωρί δουλειά. <laughs> Περνάει στη σύνταξη. <laughs> Βασίλισσα. Τι κάνετε, συνταξιούχο. Βασίλισσα. Και έκανα μια δουλειά, το είπε. Μια δουλειά έκανα. Ήταν μια δουλειά αυτό. Βέβαια, Μα αυτοί όλοι το αντιμετωπίζουν. Ο Σμιωτόπουλο πήρε ρίσκο και mm. μενεκτός εκτό δουλειά. Ο Κοκός, Έχασε ο κοκός. τη δουλειά του. Ο Γιώργος, Πήγε και πίσω στου απόφοιτου. Εγώ έπαιξα τη δουλειά μου με το δημοψήφισμα. Όλοι αυτοί το αντιμετωπίζουν ω δουλειά. Ναι. Ω δουλειά. Και εμά ω δούλου. Ναι, Εδώ την τη ρίζα τη. Βέβαια, αν κάποιο δεν και... κάνει καλά τη δουλειά, βέβαια το, το διώχνει. Όχι, δεν φεύγουν Αυτή Αυτοί νομίζω ότι θα έρθει για πάντα. Να πάμε στο λαό μετά από το δράμα του Σπιλαιτόπουλου και το δράμα τη Μενεγάκη κυρίω και την Πανελήνια Σικυρία. Να προσέξει με την Ελένη, φίλη μου. Ναι, ναι, ναι, τα έχω δει αυτά. Πού τα είστε. Να τι μεταφέρει. <laughs> <τις> Θερμού. <laughs> <θερμούς>, εναγγελισμού. <laughs> όχι, ναι, εναγγελισμού. Αγωνιστικού χαιρετισμού. Θα το ξεπεράσει με κάποιο τρόπο. Θα βοηθήσω εγώ. Ωραία, θα βάλει πετιαφήσει και μετά λαό. Αποστόλου ο Χίτλερ πέθανε. Ο Χίτλερ ναι, από στι... στις καρδιές κάποιων πολλών όχι. Μπράβο, από ότι βλέπεις τα παιδιά του πίσω μένουνε. Δεν μου λες τώρα μα διώξουν τον Στουρνάρα και τον Άδωνη, τι δεν θα συμβεί. Αφού τα νομοσχέδια και η γραμμή τους θα μείνουνε πίσω. Και όπως λένε και οι φίλοι περαστικοί, Του Αδόλφου τα εγγόνια. Του Αδόλφου τα εγγόνια, Η βουρά του ντουνιά, Κάνουνε πως δεν θ Παππούτου στον τάλκα. Αυτό Παραδείγματο χάρη, ο Χατζηδάκη α πούμε ο δικό μα τον μεταφορών και να φύγει, το νομοσχέδιο για τα ενιαθέσια και για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα θα μείνει πίσω. Και να τον διώξει τον καράβινα. Άσε που δεν θα φύγει κιόλα ο Χατζηδάκη, έχει να κάνει βρωμοδουλειά ακόμα, Χατζηδάκη. Ω ρε φίλε, Αυτό τον άνθρωπο που τον μπλάκουσα από πίσω του συνταξιού, θα τον συνταξιούχο πρέπει να τον βραβεύσουμε. Κάτι ήξερα αυτόν τον άνθρωπο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Έχει βλένε στα κόπρανα, Εεώ, όχι ευτυχώ. Γιατί το έχει ψάξει, Εε, ναι, το έχω ψάξει. Έχει αιμορραγικέ κενώσει, Όχι. Μαρκακία. Γιατί πρέπει να έχω μοραγίε από οτιδήποτε. Έχει δίσω μακόπρανα, Μην πει μαρκακία τώρα. Τι είναι αυτό, ρε, δεν καταλαβαίνω τι λε. Τα σκατά παιδι μου βρωμάνε κατά. Ε, συνήθω, ναι, <laughs> ξέρω πω ναι. Να πάρει αυτό το τέτοιο, το Biotics από την Quest, το προβιωτικό. Ναι, και τι κάνει. Μυρίζουν γαρύφαλο. Δεν ναι, μεγάλο πράγμα. Λοιπόν Αποστόλοι μου ήθελα να σου πω τώρα ακούγοντας τον Γιακουμάτρο και το Σκανταλίδη και τα λοιπά ας καμαρώσουν οι Έλληνες το 30% που ψηφίσανε αυτούς τους αλητήριους τους αθέλληνες, τους μισέλληνες και ας βάλουν αν θέλουνε μυαλό διαφορετικά θα σκροειδεύει ο Γιακουμάτρος ο Σκανταλίδη, ο Βενιζέλος και όλο το κυλολόι αυτό μια ζωή. Αυτή είναι η γελετοποιή και ο Έλληνας που πάει και ψηφίζει Α κοιταχτεί στον καθρέφτη και ας δει ποιος είναι, τουλάχιστον... Αυτό κάνει, βλέπει ποιος είναι. Ε... Βλέπει το... την νούμερο της κοινωνίας, είναι επό... κυρίως και πάει και τους βγάζει μετά. Το επόμενο χρονικό διάστημα, Αποστόλιο μου. Λυπηρά πράγματα είναι να σκυβόμαστε και... Ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν χαρούμενα πράγματα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πες μου. Μήπως έχεις χλωρίδα. <laughs> Γιατί γελάσσετε, Έχω, έχω, έχω. Έχει εταιρική χλωρίδα, έχω, ναι. Ξέρει τι είναι, εγώ δεν ήξερα. Και πανίδα έχω. Και πανίδα, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα καινούριο προβιωτικό Biotic τη uh, Quest ναι, που αυτό. είναι να πάρει και αν το πάρει, η εταιρική χλωρίδα λειτουργεί σωστά. <laughs> είναι καλό, Ναι, αυτό τρώω το λιμάνι μου. Τρώστε, έρχιο, Ναι, τρώω, ρε. Κεντρική χλωρίδα, ρολόι, Ρε που... η λογοδιάρια έχει σήμερα, Εύχομαι. για τι λογοδιάρια κάνει, <laughs> Όλε τι διάρια, για όλε. Ε, θέλω να πείτε στον αποστόλη ναι. Ε, σε αυτό τον ηλίθιο που πήρε πριν, που σκοτώθηκε ο παππού του από τους ναζί, να διαβάσει λιγάκι γιατί είναι τελείω στοιχείο. Καλά, ξαφνείται, τι θα ήταν. Α, αυτό να μου πει. Μάλλον στοιχείο είναι ιδέε του είναι λίγο στοιχείωμένε και τα είναι του. Ενώ παίζει μια Μαρία από κάτω, πάλι ένα Λόρκα, με ελίτη, απόδοση ελίτης. Αν θέλετε, επειδή η Ελληνική Ακροάτρια για το Χρυσαυγήτη έχει ο Μπογιώπουλο σήμερα στον ελληνικό, ωραίο άρθρο, με τίτλο Χρυσή Αυγή, ανω και κάτω τελεία. Έργα και ημέρε πίσω από το αντισυστημικό προσωπείο, με εισαγωγικά. Έχει 10 περιπτώσει, νομίζω. Ναι, παραπάνω μπορεί, δεν τα βλέπω τώρα όλα αυτά. Ένα, το ναι, 9. Ε, συμπεριφορά στη Βουλή τη Ιστιμική. Συμπεριφορά. Τα κρυφοψηφίσματα, αυτά τα κρυφάπλια. Στου που... εφοπλιστέ κατιχάρε, ενώ οι άλλοι από κάτω αγωνίζονται για ένα μεροκάματο και καλά στο πέραμα μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Το οποίο θα. θα ψήφισαν και τι παραλίε τώρα. Τε ψήφισαν τα νησιά. Ήπαν μετά λάθο, μετά ξαναψήφισαν κάτι άλλο. Τα έχει εδώ, να μην σα τα λέω. Μπείτε και δείτε, γιατί είναι και μακροσκελέ. Τι ακριβώ έχει κάνει. Ε, στη Βουλή τι έχει ψηφίσει γιατί στεκόμαστε στο πρώτο επίπεδο φασίστες και τα λοιπά και τελειώνουμε μια μερίδα του κοινού αλλά απ' την άλλη δουλεύει πάρα πολύ καλά από κάτω και ψηφίζει αυτά ακριβώς που θέλουν οι πλούσοι αυτού του τόπου αλλά το εφέ, καμία το εφέ του αντιστημισμού γίνεται μια φορά. Ναι, ναι, ναι. Το, από ό,τι είδα χθε, μιλούσαν με όλους ναι. Χριστάρα ο ένας Αν δεχτούμε αυτά που είπανε. με τον Άδωνη. Άλλος... Αλλά που να πάει, Άδωνη, που πάει στα δέντρα απέναντι, θα πρέπει να πάει στη Βούλη στο ίδιο. Πού θα πάνε χωριστά. Δεν ξέρω, να τα κάνει πάνω του. Θέλω να πω ότι οι επαφέ με τον Παλτάκο μιλούσαν. Ο Μιχαλολιάκο με τον Μουρούτη. Αν ήσυχε αυτό που Δεν είναι και τόσο αντισυστημική. Δεν γιατί οι οπαδοί από κάτω νομίζουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ ε, έχει κουβεντολό ιδιαρκέ. Εκτό και αν είναι δούριο ύπο του συστήματο ο Μουρούτη. Αυτό ναι. Ε? ναι. Δεν είχαμε εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Σιγά-σιγά το Αν το Μουρούτι είναι δούριο ύπο. Θέλω να πω, αντισυστημική δεν την πολυκόβει με όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή, ποιο μιλάει τόσο πολύ με τόσου πολλού από την κυβέρνηση. Ναι. Μου το Βενιζέλο τόσο πολύ ναι. με το Λέει... Σαμάρα και το γραφείο του Σαμάρα. Δεν το μιλά και του Βενιζέλο, το βλέπει, δεν θε να ανταλλάσσει κουβέντε. Mm. Είναι και αυτή mm. η <στά> Αυτό είναι ένα θέμα. Θύμιο τα καροτάκια δεν τα σχολίασει καθόλου γιατί. Υποθέτω αυτό με τα καροτάκια ναι. που έβγαλε ο Μάκη και θα βγάλει αυτά με το βιντεάκι. Είναι τόσο έγκυρα όσο το 48% τη Χρυσή Αυγή προεκλογικά. Φαντάζομαι, κατά τα όχι. Ο Μάκη δεν έλεγε πριν τι εκλογέ δημοσκόπηση. 45, όχι 48. 40. Συγγνώμη. Τα παραείπα το... κι εγώ. <laughs> δεν είναι ότι έβγαζε δημοσκόπηση. Πέρκασιδιάρη. Πέρκασιδιάρη, 45-40. Το κάτω τραγούδι δεν έχουμε ακούσει καθόλου. Είναι από το ρομανθέρο Ζητάνο. Ζητάνο. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Το οποίο το ε, αυτό, αυτό ήθελα να πω. Μπερδεύτηκα και ο Ρίγκη, είπα κάζα, για κάχα. Α, Χιτάνο. Το Wikipedia ξέρει πώ το μεταφράζει. Πώ. Πάει το βρω. Ε, Δεν πειράζει. Ναι, Τσιγκάνικο τραγουδιστάρι. Α, ωραία. Το, το, το ρομανθέρον Χιτάνο. Άιντε από εκεί. Θα μου πει και. <laughs> τέχνιο, <λοιπόν. laughs> Τι λέγαμε. Να, εδώ για τα καροτάκια okay. και το μάκι του έγκυρο. Α, ναι. Ε, τότε που είχε βγάλει αυτή τη δημοσκόπηση ο Μάκης, που έλεγε 45% Ε, στέλναν μηνύματα εδώ, χαρούμενοι mm. και το δέχτηκαν το είναι αυτή η κατηγορία κροατών πολύ μεγάλη και Ελλήνων πολιτών τελικά που δέχονται ό,τι γράψει στο διαδίκτυο και λέγανε γιατί δεν λέτε τίποτα για τη δημοσκόπηση του Μάκη έτσι, έτσι. Ε, δεν είπαμε για να μην γίνουμε τόσο καραγιώσεις τα μηνύματα ήταν κατευθείαν από Μεσογείον Δεν, όχι, Γραφία δεν νομίζω. Εδώ, όχι. Υποτιμώ, όχι, είναι από όλη την Ελλάδα. Είναι πολίτε που τα πιστεύουν. Του έχουν σκορπίσει. Άμα δεις και τα υπόλοιπα μηνύματα. Γιατί η mm. Παλαβά μόνο οι Χρυσσαβγίδε στέλνουν. Οι mm. υπόλοιποι δεν στέλνουν Παλαβά μηνύματα. Του τύπου μήνυμα ότι δεν το λέτε αυτό γιατί δεν συμφέρει mm. ή σα πληρώνει mm. ή αυτό. <laughs> πείτε και γιατί δεν λέτε και δεν έχετε τα κότσου και ξέρει πόσα είναι. Τα μισά μηνύματα είναι τέτοια. Γιατί δεν λέτε τι παίζει, mm. πόσα έχετε ξέρω. πάρει, πονάει ότι κατέχει αυτό στην αλήθεια. Χωρίς να την έχει τσεκάρει Οπαδικά του μεταξύ Πονάει <σχει> κανονικά, κανονικά Ένα Στο μηδέν Στο δικό μου το χωράει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέχω Μα αυτά, αυτά είναι Λοιπόν θέλει διαφημίσει ο Μάριος Και Α, εδώ είμαστε πάλι. Άλλη λόρκα Αλλά <σχει> είναι η ροή εδώ Από μια εκπομπή τηλεοπτική που το λέει πολύ ωραία Είναι το ίδιο το ρομανθέρο χιτάνο Ναι άντε ας ακούσουμε Όχι Ναι, α ακούσουμε, ας ακούσουμε Εδώ η απόδοση του Ελίτη έχει απογειωθεί Γιατί μέσα αυτό το κομμάτι έχει τίτλους Στίχου, όπως και λέξεις Φεγγάρο μελαμψός Oh. Βέργολη γερός είναι αυτό το ταλέντο του ελίτ που έφτιαχνε λέξει. Λοιπόν λένε εδώ για το αν τα στοιχεία για τη δίκη της χρυσή αυγή. Για το αν τα στοιχεία υπάρχουν ε, Έχει δοθεί συνέντευξη λέει στην εφημερίδα έθνος Των ακτιβιστών δικηγόρων που θα καταθέσουν ως πολιτική αγωγή όταν γίνει Και εκεί θα υπάρχουν τα στοιχεία Καμία αντίρρηση δεν είπαμε ότι έχουν κάνει διάφορα Το θέμα ποιο είναι Αν αθωωθούν οι ηγέτες χρυσή αυγή. Τι προσπάθεια θα θέλει να πείσει και πώ θα το χρησιμοποιήσουν αυτή ότι τελειώσαμε όλα αυτά που λέτε για μα είναι λάθο. Το σύνολο όσων έχουν υποθεί για αυτού. Ενώ στο δικαστήριο και θα, εκεί θα πάνε Θα ξεπλθούν όλα και για 30 συγκεκριμένε πράξει θα mm. πάνε. Αν το δικαστήριο θα πάει εκεί με του δικτυώ, του μαχητέ και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ε, υπάρχει μια παράσταση στην Ελλήν, να το πω και αυτό. Το, Από σήμερα, στο θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου στην Λύπουλη, το περύφουμε θεατρικό έργο του. Εμμανουέλ Σμίτ, ξενοδοχείο δύο κόσμων η θεατρική ομάδα στη σκηνοδοσία Γιώργου Σίσκου, ίσως είναι ελεύθερη κάθε μέρα στις 9 από σήμερα μέχρι και τις 10 του Ιούνιου Καλεστάσου παραιτήθηκε ο Θεοχάρης Ο Θεοχάρης, χάσαμε το Θεοχάρη oh, Θα κλαίνει καθαρίστρες, πολύ το κλαίνε Λοιπόν, σας αφήνουμε τα υπόλοιπα θα τα που μαύριο του <ΣΣ> ποταμού